Μέσα στη δεκαετία του 1950, ο Τόμας Κούν ολοκληρώνει τις σπουδέ του στη Φυσική και στη συνέχεια στρέφεται βαθμία προς την Ιστορία των Επιστημών. Η μελέτη της Ιστορίας των Επιστημών τον πείθει ότι η τρέχουσα θετικιστική ανάλυση της επιστήμης είναι ανεπαρκής και παραπλανητική. Διατηρεί ένα απλό σερασι ενδιαφέρον για την Επιστημολογία Ω την εποχή που γράφει τη δομή των επιστημονικών επαναστάσεων. Το βιβλίο θα εκδοθεί το 1962 και η εκπληκτική του επιτυχία, ο αντίκτυπος και οι συζητήσεις που προκαλεί σε φιλοσόφους και επιστημόνες εισάγουν τον Τόμας Κούρν de facto και μάλιστα ως κεντρική μορφή στο πεδίο της επιστημολογίας. Μετά το 1962, το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίευσεών του, γιατί ταυτόχρονα συνεχίζει τις ιστορικές του έρευνες, αφιερώνεται στην υπεράσπιση, στην τροποποίηση και στη φιλοσοφικότερη κωδικοποίηση των θέσεων της δομής των επιστημονικών επαναστάσεων. Ο Κουν, επομένως, γράφει το βασικό του βιβλίο ως ιστορικός και όχι ως φιλόσοφος της επιστημής. Έτσι εξηγείται η σχετική ασάφεια της ορολογίας του, η απουσία των καθαρά φιλοσοφικών αναφορών. Η έλλειψη μια αυστηρή δομή. Ω ιστορικό, ο Κουν είναι ειδικό τη επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα, τη αντικατάσταση δηλαδή του αριστοτελικού κλειστού κόσμου από το ανοιχτό σύμπαν του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου και του Νιούτον, για να χρησιμοποιήσουμε τι εκφράσει του Αλεξάνδρου Κοϊρέ. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να έχουμε στο νου μας ότι πίσω από τη γενική κατηγορία επιστημονική επανάσταση τη δομή. Βρίσκεται το πρότυπο αυτή τη συγκεκριμένη επανάσταση. Ο ίδιο αναφέρει ότι η διαφώτισή του, α πούμε, η ξαφνική έλευση τη βασική του ιδέα ήρθε όταν μελετούσε την ιδιαιτερότητα τη αριστοτελική φυσική. Τότε κατάλαβε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάγνωση ενό κειμένου του παρελθόντο και ότι ο χειρότερο τρόπο προσέγγισης είναι αυτό που φαίνεται φυσικότερο στο σύγχρονο αναγνώστη. Η προσέγγιση δηλαδή που στηρίζεται στο σύνολο των τωρινών γνώσεων και πεπιθήσεων και προσπαθεί να προσδιορίσει τις αποκλήσει του κειμένου από αυτό το σύνολο. Η αδυναμία αυτού του τρόπου ανάγνωσης οφείλεται στο γεγονός ότι από την εποχή του κειμένου μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει ένα είδος σφαιρικής αλλαγή στον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν και περιγράφουν τη φύση. Μια αλλαγή που δεν μπορεί να αναχθεί ούτε σε απλές προσθήκες στη συνολική γνώση ούτε σε απλή διόρθωση λαδών. Η βασική λοιπόν ιδέα του Κουν είναι ότι οι επιστημονικές γνώσεις κάθε εποχής αρθρώνονται σε ένα αυτόνομο σύστημα με τη δική του αξία και λειτουργικότητα που δεν μπορεί να κριθεί με τα δικά μας σημερινά κριτήρια επιστημονικότητας. Στη δομή των επιστημονικών επαναστάσεων Οκούν Κουν εισάγει μια εντελώς νέα ορολογία. Με τον όρο «επιστημονική κοινότητα» χαρακτηρίζει ένα σύνολο επιστημόνων με συναφές πεδίο έρευνας που ασπάζονται τις ίδιες βασικές αντιλήψεις για τη φύση της επιστήμης και τη μεθοδολογία της. Ζουν σε σχετική απομόνωση από την υπόλοιπη κοινωνία και τους άλλους επιστήμονες, μιλούν την ίδια γλώσσα, ας πούμε, βλέπουν τα πράγματα κάτω από την ίδια οπτική είναι η βασική κοινωνιολογική μονάδα του κούν. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο ο μεμονωμένος επιστήμονας, όσο η συλλογική μορφή που παίρνει η έρευνα στην επιστήμη. Το βασικό χαρακτηριστικό της επιστημονικής κοινότητας είναι η αποδοχή ενός κοινού παραδείγματος. Η έννοια αυτή, η πιο βασική και πολυσυζητημένη στο σύστημα της δομής των επιστημονικών επαναστάσεων, παραμένει σχετικά ασαφής στο σύνολο του βιβλίου και φαίνεται να περιγράφει περισσότερα από ένα πράγματα, όπως ομολογεί και ο ίδιο ο Κουν. Η πρωταρχική πάντως χρήση του όρου, η συνδεδεμένη με την πρωτοτυπία της ανάλυσης της δομής, υποδεικνύει το σύνολο των πεπιθήσεων, των αναγνωρισμένων αξιών και των τεχνικών που ασπάζονται τα μέλη μιας δεδομένης ομάδας επιστημόνων. Δεν ταυτίζεται λοιπόν το παράδειγμα με μια επιστημονική θεωρία. έχει μια πολύ διάσταση. νόμου θεωρίες, εφαρμογές και πειραματισμό ταυτόχρονα και αποτελείται από ένα ισχυρό πλέγμα ενιολογικών, θεωρητικών, πειραματικών και μεθοδολογικών παραδοχών ακόμη και σχεδόν μεταφυσικών, λέει ο Κουν. Υπάρχει μια κυκλικότητα στον ορισμό επιστημονικής κοινότητας και παραδείγματος δηλαδή η μια έννοια φαίνεται να ορίζεται με βάση την άλλη. Είναι ένα σημείο που δεν επεξηγείται στο πλαίσιο του βιβλίου αλλά και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη γενική εικόνα. Η σύνδεση μιας δεδομένης επιστημονικής κοινότητας με ένα μοναδικό παράδειγμα δημιουργεί μια ιδιαίτερα αυστήρη παράδοση επιστημονικής έρευνας που οκούν την ονομάζει «φυσιολογική επιστήμη». Στη φυσιολογική επιστήμη αφιερώνεται όλο σχεδόν ο χρόνο και η δημιουργικότητα των περισσότερων επιστημόνων. Είναι η εργασία στο εσωτερικό και υπό την καθοδήγηση ενός παραδείγματος που τείνει στην αποσαφήνιση, στη διάρθρωση και την αύξηση της ακριβιά του. Το παράδειγμα καθορίζει τη σημασία και τη φύση των προβλημάτων που πρέπει να λυθούν, τις κατάλληλες μεθόδους και τα κριτήρια επιστημονικότητας. Η φυσιολογική επιστήμη είναι μια δραστηριότητα επίλυση γρίφων, προορισμένη να παραμείνει στο εσωτερικό ενός παραδείγματος, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται. Η δημιουργία φυσιολογικών επιστημονικών παραδόσεων είναι για τον Κουν κριτήριο οριμότητας μιας επιστήμης. Η φυσιολογική επιστήμη αντιδιαστέλλεται από την ιδιόρυθμη επιστήμη στη διάρκεια τη οποία δεν έχουμε επικράτηση ενός παραδείγματος, αλλά μια κατάσταση αντιδικίας ανάμεσα σε ασυμβίβαστα ή αντιθετικά παραδείγματα. Είναι μια κατάσταση ρευστή, όπου τα ίδια τα θεμέλια της επιστήμης αμφισβητούνται. Μια κατάσταση κρίσης, σύμφωνα με την ορολογία του Κουν. Η δομή, λοιπόν, των επιστημονικών επαναστάσεων εισάγει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξη της επιστήμης. Κατά τον Κουν, η επιστήμη αρχίζει με την εμφάνιση του πρώτου παραδείγματος και τη δημιουργία της πρώτης επιστημονικής κοινότητας. Μέχρι τότε δεν υπάρχει επιστήμη, αλλά μια πλειάδα αντιμαχόμενων σχολών και απόψεων. Το παράδειγμα κερδίζει τη γενική αποδοχή. Οι επιστήμονες πάβουν να θέτουν σε συνεχή αμφισβήτηση τα θεμελία του κλάδου τους και αφοσιώνονται στη φυσιολογική έρευνα, που γρήγορα αποδίδει καρπούς. Οι των επιστήμονων Εκπαιδεύονται στο φω του αποδεκτού παραδείγματο, μαθαίνουν να έχουν τι ίδιε αξίε και την ίδια οπτική με του εκπαιδευτέ του. Η εκπαιδευτική αυτή ευθυγράμμιση περνά μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια και τα έργα που θεωρούνται κλασικά και παίζει τεράστιο ρόλο στην οικονομία δυνάμεων και στην αποδοτικότητα του κλάδου. Η στράτευση, σε ένα παράδειγμα, δεν είναι μόνο η αποδοχή μια θεωρία. Είναι ταυτόχρονα μια οντολογική παραδοχή, μια μεθοδολογική κατεύθυνση και μια κοινή γλώσσα. Η στράτευση, λοιπόν, είναι τόσο ολοκληρωτική, ώστε ο Κουν τάνει να μιλά για είσοδο σε ένα νέο κόσμο. Η δραστηριότητα επίλυσης γρίφων της φυσιολογικής επιστήμης δεν είναι ωστόσο μια συνεχώς επιτυχημένη διαδικασία. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, που παρά τη θεμελιώδη σημασία τους και τις επανειλημμένες προσπάθειες της κοινότητας να ανταλύσει, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα. Απ' την άλλη μέρια. Ορισμένα πειράματα και νέε παρατηρήσει μπορούν να οδηγήσουν σε δεδομένα που διαψεύδουν μια αποδεκτή πεποίθηση. Τέτοιε περιπτώσει συνιστούν ανομαλίε για το παράδειγμα και μια συσσόρευση ανομαλιών μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή του παραδείγματο. Βέβαια, οι ανομαλίε είναι ω ένα βαθμό φυσικέ. Κανένα παράδειγμα δεν είναι απαλλαγμένο από ανομαλίε. Και τι περισσότερε φορέ οι επιστήμονε έχουν πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότο χωρίς να χάνουν την πίστη τους στο παράδειγμα. Το ερώτημα που γεννιέται φυσικά είναι σε ποια περίπτωση η συσσόρευση των ονομαλιών θεωρείται τόσο σημαντική, ώστε να οδηγήσει στην ανατροπή του παραδείγματος. Το ερώτημα είναι κρίσιμο και δεν επιδέχεται μια γενική λύση. Η ιστορία των επιστημών δείχνει ότι δεν ισχύουν πάντα τα ίδια κριτήρια, ούτε έχουμε πάντα μπροστά μας όλα τα δεδομένα του προβλήματος. Εκείνο πάντω που μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι ότι δεν έχει τόσο σημασία ο αριθμό των ανομαλιών, όσο η σπουδαιότητά του. Σημαντικότερε ανομαλίε θεωρούνται εκείνε που θίγουν τα θεμέλια ενό παραδείγματο, τα αναπόσπαστα μέρη του. Βασικό ακόμη στοιχείο στη μείωση τη αξιοπιστία ενό παραδείγματο είναι η ύπαρξη ή η γένεση ενό αντίθετου παραδείγματο που καταφέρνει να συμβιβάσει τι ανομαλίε. Η συσσόρευση συμβιβασει τι ανομαλιε η οδηγεί στην κατάσταση κρίσης. Η επιστημονική κοινότητα χάνει την εμπιστοσύνη της στο παράδειγμα και αρχίζει πάλι η αμφισβήτηση των θεμελίων του κλάδου. Αρχίζει μια νέα περίοδος διαμάχης, όπου διάφορα παραδείγματα, νέα και παλιά, συνυπάρχουν και αντιτίθενται. Είναι η σύντομη συνήθως περίοδος της ιδιόρυθμης επιστήμης, που ο Κουν την περιγράφει με ένα καθαρά πολιτικό λεξιλόγιο. Το παράδειγμα. Μοιάζει με την κοινωνία που βρίσκεται σε επαναστατική περίοδο. Οι θεωρίες του και οι μεθοδολογικές επιταγές του είναι οι θεσμοί που δεν καταφέρνουν να επιβάλλουν την τάξη. Ακολουθεί μια περίοδος αναρχίας, όπου διάφορες κοινωνικές ομάδες διεκδικούν την εξουσία. Η κριτική επιχειρηματολογία δίνει προοδευτικά τη θέση της στις μεθόδους πιθαναγκασμού των μαζών. Η εξουσία τελικά κερδίζεται όχι από το ορθότερο παράδειγμα, αλλά από το πιστικότερο. Παρόμοια, στο πεδίο της επιστήμης, η περίοδος της κρίσης κλείνεται με την επικράτηση ενός νέου παραδείγματος. Η επικράτηση όμως, κατά κανόνα, δεν οφείλεται αποκλειστικά στην εξηγητική πληρότητα του νέου παραδείγματος. Ο διάλογος των επιστημόνων φτάνει να μοιάζει με διάλογο κουφών και η τελική του επιλογή μοιάζει περισσότερο με θρησκευτική μεταστροφή ή ξαυνική αλλαγή οπτικής γωνίας όπως τα πειράματα της μορφολογικής ψυχολογίας η επικράτηση ενός νέου παραδείγματος σημειώνει την ολοκλήρωση μιας επιστημονικής επανάστασης. Για τον Κουν, λοιπόν, οι επιστημονικές επαναστάσεις είναι εκείνα τα ασυνεχή αναπτυξιακά επεισόδια στη διάρκεια των οποίων οι πεπιθήσει των ειδικών μεταβάλλονται ριζικά και ένα παλιότερο παράδειγμα αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρη από ένα νέο και ασυμβίβαστο παράδειγμα. Η εν απο ενα νεο και επανάσταση οδηγεί σε μια αναδιάταξη των επιστημονικών κοινότητων, στην εγκαθίδρυση μιας νέας φυσιολογικής ερευνητικής παράδοσης, σε μια νέα περίοδο ηρεμίας και ούτω καθεξής. Εκείνο που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ριζοσπαστικό ή αιρετικό στη θεώρηση του Κουν, είναι ο τρόπος που λύνεται η περίοδος της κρίσης. Η φύση δηλαδή της επιστημονικής επανάστασης. Η αλλαγή που συντελείται στη διάρκεια μιας επανάστασης δεν είναι δυνατόν για τον κουν. Να αναχθεί σε μια απλή λογική και συγκριτική αποτίμηση, μια επανερμηνεία, α πούμε, ορισμένων σταθερών και ατομικών δεδομένων. Η ιστορική έρευνα δείχνει ότι η εισαγωγή ενό νέου παραδείγματο προκαλεί τεράστια προβλήματα επικοινωνία ανάμεσα στου επιστήμονε. Οι επιστήμονε διαφωνούν για την επιστημονική μέθοδο, για τα κυριότερα τρέχοντα επιστημονικά προβλήματα, για το νόημα των όρων που χρησιμοποιούν, μιλούν δηλαδή διαφορετική γλώσσα. Και φαίνονται να ζουν σε διαφορετικού κόσμου. Τα παραδείγματα που ασπάζονται είναι ασύμετρα. Ο Κουν δανείζεται αυτόν τον ώρα από τα μαθηματικά για να τονίσει ότι η προεπαναστατική και μετεπαναστατική επιστήμη δεν είναι απλώς ασυμβίβαστες, αλλά δεν έχουν καν κοινό μέτρο σύγκριση. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε δύο διαδοχικά παραδείγματα σε αντικειμενική βάση, ούτε να διατυπώσουμε αξιολογικέ κρίσει για την ορθότητα του καθενό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε το κάθε παράδειγμα στο ενιολογικό και κοινωνιολογικό του πλαίσιο και να εκτιμήσουμε κατά πόσο είναι συνεπές με τις αρχές του και αποτελεσματικό στα προβλήματα που αυτό θέτει προς Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε